όνομα Του Πατρός και του Η σημαία φωτά η παράκτη το πνεύμα τη Αληθία που ανταγόνε Παρόλο και τα πάνω τη Σαβρό και ζωής χωρί σε και και αβάσεις, και σώσουν Καλή σαρακοτήνα Σκεφτήκαμε την περίοδο τώρα τη οι που ακολουθούν να διαβάσουμε τους Λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Μια και η Σαρακοστή είναι κατεξοχήν περίοδος μετανίας, αλλά και όλη μας η ζωή είναι μια περίοδος μετανία. είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτού τους λόγους του αναφέρει πολλούς δρόμους μετανίας, ούτω ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα επιλογής του στη μετάνια. Δεν είναι μονόδρομος ο τρόπος μετανίας, αλλά είναι πολλοί οι τρόποι που μπορεί να εκφράσει ο άνθρωπος την διάθεση επιστροφής. Όλη η δομή της πνευματικής ζωής στηρίζεται στη μετάνια Δύο είναι τα στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο στην σωτηρία. Η μετάνια του και το έλεος του Θεού. Εάν ήταν μόνο η μετάνοια δεν θα ήταν αρκετό. Αλλά είναι και το έλεος του Θεού που δίνει τις δυνατότητες να καρποφορήσει η μετάνοια του ανθρώπου ενώ το, τονίζω, το τονίζουμε αυτό το τονίζει η εκκλησία μας πως ε, η βάση της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια και ότι ο άνθρωπος που δικαιώνεται είναι ο μετανοών άνθρωπος στην πραγματικότητα εμείς Δυσκολευόμαστε αυτό μέσα μας να το αποδεχθούμε αλλά θεωρούμε ως οδόν αγιασμού την αναμαρτησία και αυτό κρύβει κάτι πολύ σημαντικό και είναι βασικό πρόβλημα όταν ο άνθρωπος θεωρεί ως μέτρον αγιότητος είναι η αναμαρτησία του καθιστά άκυρον το σταυρό του Χριστού που είναι ο τρόπος που δίδεται η σωτηρία στον άνθρωπο. το άγχος του ανθρώπου που γεννάται από αυτή την προσέγγιση να αποφύγει την αμαρτία για να είναι σεσωσμένος κρύβει την διάθεση αυτονόμησής του από την χάρη του Θεού αφενός και αφετέρου με περισσότερο ορμή οδηγεί των άνθρωπων στην επαναληπτικότητα της αμαρτία και του πάθους του είναι πολύ σημαντικό να ελευθερωθεί εσωτερικά ο άνθρωπος και ελευθερώνεται όταν αποδεχθεί ότι η σωτηρία του είναι η του Θεού και η προσπάθεια αναμαρτησίας του δηλαδή η προσπάθεια να νικήσει τα πάθη του δεν είναι η δικαίωσή του αλλά η δυνατότητά του να μένει στην χάρη και την αγάπη του Θεού Οπότε δεν αποφεύγει την αμαρτία ο άνθρωπος γιατί πρέπει να το κάνει για να είναι καλός αποφεύγει την αμαρτία γιατί αλλιώς δεν έχει χαρά αποφεύγει την αμαρτία γιατί αναγνωρίζει ότι η χαρά του είναι ο Χριστός δεν αποφεύγει την αμαρτία γιατί φοβάται την κόλαση γιατί ο φόβος κόλασην έχει κατά τους πατέρες μας επομένως αποφεύγει την αμαρτία και μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να καρποφορήσει γιατί ξεκαθάρισε μέσα του ότι χωρίς Χριστόν δεν υπάρχει ζωή αν αυτό το πράγμα δεν το κάνει ο άνθρωπος θα παιδεύεται σε ένα επίπεδο ψυχαναγκαστικών προσέγγισης της πνευματικής ζωής κάποιος άνθρωπος μου είπε κάποια στιγμή πάτε ρέτσι όπως θα λες καλέ, αισθάνομαι πιο όμορφα να με αμαρτωλός αν έτσι το κατάλαβες περαστικά σου δεν είναι αυτό το πρόβλημα Εάν δηλαδή δεν είσαι τόσο αφιής να καταλάβεις ότι η αμαρτία είναι θλίψη, στενοχωρία και βάσανο ψυχής και στέρηση ζωής, τι να σου κάνει ο άλλος εάν σου απειλήσει ότι η αμαρτία σε οδηγεί στην κόλαση ή μιλήσει με έναν αρνητικό τρόπο για αυτά τα πράγματα Πρέπει εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις στη ζωή και είσαι τόσο όριμος και τόσο υπεύθυνος που πρέπει και είσαι υπεύθυνος έναντι του εαυτού σου να καταλάβεις τι θέλεις εάν καταλάβεις τι θέλεις τότε έχεις ανάγκη να ακούσεις αυτόν τον λόγον ότι η σωτηρία μας είναι ο Χριστός και όχι τα έργα μας τα έργα μας είναι καρπός της σωτηρίας Τις σχέσεις με τον Χριστό Η διαφορά της ανατολικής εκκλησίας με τη δυτική αυτή είναι. Ο προκαθολικός λέει Κάνω καλά έργα για να σωθώ. Ο Ορθόδοξος λέει σώθηκα γιατί απεκατέστησα τη σχέση μου με τον Θεό και καρποφορεί η ψυχή μου τα καλά έργα. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια εσωτερική ελευθερία στον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι η σωτηρία του είναι ο Χριστός και προσπαθεί να επενδύσει στη δική του δύναμη και δυνατότητα τότε τι κάνει πιο εύκολο οδηγείται πάλι στην αμαρτία μέχρι να καταλάβει εάν μη κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες αυτό το παραμύθι πρέπει να μάθουμε δεν, ξεγκλω... δεν απεγκλωβιστούμε όμως Από την ιδέα του καλού εαυτού μας Δεν μπορούμε να βαδίσουμε αυτή την οδό Και ο κόσμος Και η κοινωνία μας Και η εκκλησία Αντί να μας μάθει την οδό της μετανοίας μας μαθαίνει των τρόπων περιφρούρησης της καλής μας εικόνας. Και με μέτρο αυτό λειτουργεί και δομή όλη τη σκέψη τη, όλον το ήθος της και όλη την προσπάθεια για κάθαρση σε κάθε επίπεδο. Πρέπει ο άνθρωπος προσωπικά να αποδεχθεί και να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία. Εάν μη κύριος οικοδομήσει οίκον, εκοπία σαν οικοδομούντες. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το ήθος, που είναι η ήθος ταπεινόσιος, ήθος στρέφεται με ορμήνης στον Θεών και τότε η ασκητικότητά του είναι πράξη αγάπης. Τι κάνουμε λέμε, υπάρχει τρίμερο, δεν τρώμε καθόλου, κάποιοι το κάνουν, ούτε νερό δεν πίνουν, όσοι μπορούν, γιατί το κάνουν, για να πάνε στον παράδεισο το κάνει ο άνθρωπος για να εκφράσει τόσο σε ποθώ Χριστέ μου που αν δεν έρθεις στην καρδιά μου κάνω επηρεγή πίνη. Δεν έχει την έννοια τη που είναι ένας δαιμονισμός αλλά έχει την προσπάθεια και τη διάθεση να δείξω πόσο θέλω τον Θεόν στην καρδιά μου. Να εκβιάσω τον Θεόν να έρθει να κατηγήσει στην καρδιά μου. Αυτή είναι η διάκριση της έννοιας αντικείμενο και πρόσωπο, σχέση και ηθικισμός. Ο ασκητισμός λοιπόν του ανθρώπου στηρίζει αυτό το πλαίσιο. Γεύεται την αγάπη του Θεού, γεύεται το έλεος του Θεού και κάνει τα πάντα για να αφαιρέσει από τον εαυτόν του από την ύπαρξή του να κενωθεί από κάθε τη σκουπίδη από κάθε ιδέα περί αυτού που έχει για να μπορέσει να λειτουργήσει με άνεση ο Θεός στην στην καρδιά μας και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και έχουμε και εμείς ανάγκη χρειάζεται λοιπόν τι είναι η άσκηση είναι η προσπάθεια η ασκητική διάθεση του ανθρώπου να μισήσει τον εαυτόν του η ασχετική προσπάθεια του ανθρώπου να πολεμήσει την φιλαυτίαν του δηλαδή την άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας και να βρούμε την υγιή αγάπη προς τον εαυτό μας που είναι η επανασύνδεσή μας και ο επαναπροσδιορισμός της ύπαρξή μας που είναι η ενσωμάτωσή μας εις το σώμα του Χριστού Και τι κάνει ο άνθρωπος που μαί τους καρπούς της που είναι τα ποικίλα πάθη που τον παιδεύουν, τον αποπροσανατολίζουν και τους στερούν την δυνατότητα να ζει, να χαίρεται, να κοινωνεί την αγάπη του Θεού. Αφαιρεί δηλαδή τα εμπόδια. Ο Χριστός είναι η αναλύωτο, η αιμετακίνητος αγάπη. Δεν οργίζει το θέσμα της αμαρτίας μα. Είναι η υποκειμενική αίσθηση δική μας Τη στέρησης αγάπης του Για παράδειγμα κάνει πολύ κρύον Όταν απομακρυνθώ από, την... από το σώμα το θερμενόμενο Θα κρυώνω Με τιμωρείτε ο καλοριφέρ. Έποψε να είναι ζεστό το καλοριφέρ. Εγώ φεύγω από κοντά του. Για μένα είναι αίσθηση οργής Αλλά είναι η δική μου στάση Όχι ότι ο Θεός αλλοιώνεται Με τις πράξεις μου Με τις συνεργίες μου και χρειάζεται να επανατοποθετηθώ. Να φύγει αυτή η αίσθηση τη οργή και τη ψύχρα του Θεού και να ζήσω ξαχνά την επιοικιά του, την φιλανθρωπία την του, την Και επιστρέφω ξανά εις τον Θεό. Αυτή είναι η άσκηση του ανθρώπου. Και χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπο το συμφέρον του. Με απειλέ δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο άνθρωπο. Αλλά ο καλό Θεό πάλι. Επειδή οικονομεί τη σωτηρία μας με ποικίλου τρόπους πολλές φορές βάσει και αυτά τα ανθρώπινα την απειλή των φόβων όχι για να τιμωρήσει τον άνθρωπο βάσει την απειλή γιατί η πόθος του είναι να μην εκπληρώσει την απειλή που προβάλλει στον άνθρωπο και θα δούμε εδώ τα παραδείγματα που αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στον προφήτη Ιωνά ο οποίο εστάλη από τον Θεόν στην την Ινεβήν, την πόλη να πει ότι σε τρεις μέρες η πόλη καταστράφεται θα την καταστρέψει ο Θεός εξαιτίας των αμαρτιών και ο προφήτης Ιωνάς λέει Θεέ μου δεν θα το κάνω αυτό ξέρω ότι στο τέλος μετανοεί επί της Κακή των ανθρώπων και θα βγω ψευδοπροφήτης και θα με και θα γιατί σφάω γι' αυτό αποφεύγω και το πήρε το καράβι να φύγει και το φεύγω ξανά στη ξηρά και πηγαίνει και είπε στη, στη, στη, στο, στην πόλη ότι σε τρεις μέρες καταστρέφεται η πόλη Εξαιρεία στον αμαρτιό σα Και όλοι εστράφησαν σε μετάνοια Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Η λιμένη απόφαση του Θεού Η μετάνοια μας μπορεί να εκβιάσει τον Θεό Μπορεί να αλλάξει και την απόφαση του Θεού Και τι το κάνει ο Θεός Βάζει αυτή την απειλή όχι γιατί οργίστηκε ο Θεός για, για να συναντήσει παιδαγωγικά την πόλη. Για να λάβει την ευθύνη του άνθρωπου Και από μακριά έβλεπε ο, ο προφήτης Ιωνάς να δει ότι τελικά πάλι θα βγει ψεύτης και θα βγει ο Θεός θα διαψεύσει το λόγον του και θα σώσει την πόλη. Και όπως και έγινε. Και το βάλε στα πόδια βέβαια. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Στου λόγους αυτούς είναι θαυμάσιλο και όποιοι θέλετε είναι ο 30 τόμό, είναι εννέα λόγοι περί μετανοίας. είναι πολύ σημαντική αυτή την περίοδο που είναι περίοδος κατεξοχήν μετανοίας να διαβάζουμε να κάνουμε μία αρχή από τη δεύτερη ομιλία. αναφέρεται σε δύο παραδείγματα μετανοίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ ο οποίο υπέπει στο παράπτωμα της μοιχίας και του φόνου και αναφέρει και στο παράπτωμα του Αχάβ ο οποίος με, τί, με κάποιον τρόπο ε, έδειξε τη μετάνιά του και απεκαταστάθηκε οι σχέση του με τον Θεό. Να δούμε την εισαγωγή και να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Τι, τι μας κάνει ε, γιατί ο Χριστό Λόγω του δηλαδή. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Δεν έχουμε όραση να Τον δούμε γιατί είναι θολωμένα τα μάτια μας από τα πάθη μας και από τη φυλαυτία μας. Όταν καθαρθεί ο άνθρωπος λέει κάποιο είχα εμπειρίε Θεού τι παραμεθεί είναι αυτά, δεν καθαρθεί. τι εμπειρίες να έχει, φαντασία σου είναι ή δαιμονικό είναι για να είναι του Θεού πρέπει ο άνθρωπος να έχει καθαρθεί σωτρικά δια της μετανοίας να καθαρίσουν η οφθαλμοί του το οπτικό μέρος της ψυχής για να μπορεί να βλέπει το έλεος του Θεού Λέει λοιπόν Είδατε την περασμένη Κυριακή πόλεμον και νίκη πόλεμον του διαβόλου και νίκη του Χριστού Είδατε πως ενκομιαζόταν η μετάνοια και πως ο διάβολος δεν βάσταξε το πλήγμα Αλλά φοβήθηκε και έφρυξε Τι φοβάσαι διάβολε Όταν εγκομιάζεται η μετάνοια Γιατί οδύρεσαι Γιατί φρύτης Ναι λέγει Δίκαιο δύρωμαι και θλίβομαι Γιατί αυτή η μετάνοια Μου άρπαξε μεγάλα πράγματα Και ποια είναι αυτά Η πόρνη Ο τελώνης Ο ληστής Ο βλάσφημος Είδατε το κατόρθωμα της μετανοίας άρπαξε από τα χέρια του διαβόλου Την Πόρνη, τον Τελόνη, το Ληστή και τον Βλάσσιμο Εννοεί τον Παύλο Λοιπόν, όσοι ακούσαμε τώρα αυτό τον λόγο έχουμε ευθύνη Ποια ευθύνη Αν έχουμε από αυτές τις αμαρτίες ή κάτι ανάλογο Έχουμε τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε από τα χέρια του διαβόλου Και να πάμε στον Χριστό. Είναι απόφαση δική μας. Θα το επιλέξουμε Να η δυνατότητα Να και ο τρόπος Η μετάνοια Ευθύνη μας δεν είναι Απλά δεν είναι τα πράγματα Γιατί τα κάνουμε δύσκολα Γιατί τα μπερδεύουμε και τα φιλοσοφούμε Λέει πολύ απλά εδώ Ο, ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας Ναι λέγει δίκαιο δύρωμαι και θλίβομαι Θα κάνουμε τον διάβολο να θλίβει Και τον Χρυσό να χαίρεται Χαρά γίνεται εν ουρανό επαινεί αμαρτωλό μετανούντι Στο χέρι μας πάλι δεν είναι Απλά δεν είναι τα πράγματα Το ακούσαμε Μην πει κανείς ότι δεν το άκουσε Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα Και ποια είναι αυτά Η πόρνη λέει ο τελώνης Ο ληστής, ο βλάσφημος Πραγματικά πολλά πράγματα Του άρπαξη μετάνοια Την ίδια την ακρόπολή Του την κατέστρεψε δεχόμενο κέριο πλήγμα Από τη μετάνοια θα το διαπιστώσεις αγαπητέ από εκείνα που έδειξε προηγουμένως η πείρα Για ποιο λόγο λοιπόν δεν απολαμβάνουμε μια τέτοια ομιλία Και δεν ερχόμαστε αχτικά στην εκκλησία επιδιώκοντα με προθυμία τη μετάνια Και αν ακόμα είσαι αμαρτωλός έλα στην εκκλησία Για να πεις τι στις αμαρτία σου Και αν ακόμα είσαι δίκαιο, έλα για να μην χάσει τη δικαιοσύνη σου Γιατί η εκκλησία είναι λιμάνι και για του δύο Είσαι αμαρτωλός, μην απελπιστείς Αλλά έλα στην εκκλησία και δείξε μετάνοια Η απελπισία γεννάται από ποιο γεγονός Απ' την προσπάθεια να διαφυλάξουμε πρωτίστως την καλή εικόνα του εαυτού μας Προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους Δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αποδεχθεί το πόσο αμαρτωλός είναι αρνείται να ενθυμηθεί πολλές φορές τις αμαρτίες του γιατί ταράσετε τρομάζει και λέγει μα πως είναι δυνατόν εγώ να κάνω τέτοια πράγματα αυτή η κουβέντα αυτή η αίσθηση που είναι λάθος γεννά την απελπισία και η απελπισία γεννάται από το γεγονός ότι μετρών ηθικής έχουμε το μέτρο του κόσμου και όχι του Χριστού που ο κόσμος έχει κάποια όρια ο Χριστός είναι απεριόριστος εις το έλεος του καμία αμαρτία δεν μπορεί να προσμετρηθεί με το έλεος του Θεού και αυτόν δεν λέγεται για να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας και να μείνουμε σε αυτήν γιατί τότε θα βλασφημίσουμε και θα είμαστε υπόλογοι εναντί του απείρου ελαίους του Θεού και κόλας θα είναι χειροτέρα αλλά για να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό μας και να σταραφούμε πιο υπεύθυνα εις τον Χριστόν με μεγαλύτερη ορμή και μεγαλύτερη διάθεση μετανία. γιατί αν η αγάπη του Θεού γίνει αφορμή να εμένω με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στην αμαρτία τότε εκτίθεμε και αυτή η αγάπη του Θεού θα με κρίνει περισσότερο είναι η μεγαλύτερη κόλαση να προσβάλεις το έλεος του Θεού παρά την δικαιοσύνη του άλλο να βάλεις κάποιο όριο και να το υπερεύει κι άλλως σου λέει εσύ και εσύ να το έχουμε αυτό εάν το άλας της γης γίνει ανάλατο πως θα λατιστεί αν χάσουμε αυτό το άλας το πνευματικό και ξαλμυρίσουμε πως θα λυμυρίσει η ύπαρξή μας ξανά θα αποκτήσει αυτή τη δύναμη του Χριστού γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη κόλαση να γινόμεθα εκμεταλλευτέ του ελαίου του Θεού για να εμένουμε ει την αμαρτία. Είσαι αμαρτολό, λοιπόν, μην απελπιστεί, αλλά έλα στην Εκκλησία και δείξε μετάνια. Αμάρτησες πε στον Θεό, αμάρτησα. Ποιο κόπο είναι αυτός ποιο χρόνος χρειάζεται, ποια θλίψεις ποια στενοχώρια το να πεις τη λέξη αμάρτησα. Μήπω δηλαδή αν δεν την πει ότι είσαι αμαρτωλός δεν θα έχεις κατήγορη το διάβολο Πρόλαβε και άρπαξε το, το αξίωμα αυτού Γιατί αξίωμα εκείνο είναι το να κατηγορεί Ο διάβολος αυτό κάνει Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει, τι τέχνας με εφαρμόζει Πριν την αμαρτία σου λέει ο Θεός είναι φιλανθρωπο, κάνει και θα συγχωρηθείς μετά Και μόλις κάνεις αμαρτία σου λέει ο Θεός είναι δίκαιος θα σε ρίξει στην κόλαση για αυτό που έκανες γιατί σκοπό του διαβόλου πρώτη το συναφέρει των άνθρωπον τον άνθρωπο στην απελπισία. Γνωρίζοντα το αυτό, Άγιος Χρυσόστρομο, κάπω σε κάποια άλλη ομιλία, σε μια επιστολή που απευθύνεται στην Ολυμπιάδα, λέγει ότι η υπερβολική θλίψη για την αμαρτία είναι δαιμονική. Δεν δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίηση του ανθρώπου στην προσευχή. Πρέπει να θλίβεται ο άνθρωπος για την αμαρτία, αλλά με μέτρο. Και αυτό το μέτρο γεννάται μέσα από την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πρόλαβε λοιπόν και άραπαξε το αξίωμα αυτού. Γιατί αξίωμα εκείνου είναι το να κατηγορεί. Θυμίζει αυτό το παράδειγμα του μοναχού που λέει το γεροντικόν. Πήγε λέει κάπου να ψωνίσει δεν ξέρω τι και βρήκε μία γυναίκα και συνευρέθηκε με τα γυναικός και το ερχόταν ο λογισμό, αμάρτησες και λέει ουδέν ήμαρτο δεν αμάρτησα στη συνέχεια του έλεγε αμάρτησες ξέρει τι έκανες καλόγερος ουδέν ήμαρτο δεν αμάρτησα πολλές φορές συνέχεια μόλις πάνε στο γεροντά του λέει αμάρτησα ενώπιον σου Θεέ μου και ετονίστη αυτό το παράδειγμα του μοναχού ότι πρέπει να έχουμε διάκριση μέσα μας ούτως ώστε να μην φύγουμε από τη μία πλευρά της ραθιμίας αλλά ούτε από την άλλη της απελπισίας είναι μία ισορροπή που πρέπει να κρατούμε για να είναι η καρδιά μας προσιλωμένη στην αλήθεια να είναι η καρδιά μας προσιλωμένη στον Χριστό Πρόλαβε και άρπαξε το αξίωμα αυτού γιατί αξίωμα εκείνου είναι τον ακατηγορεί γιατί λοιπόν δεν προλαμβαίνεις αυτόν ώστε να πει την αμαρτία και να εξαλείψει το αμάρτημα Αφού γνωρίζεις ότι έχεις τέτοιον κατήγορο που δεν μπορεί να σιωπήσει, Αμάρτησες έλα στην Εκκλησία Πες στο Θεό αμάρτησα Τίποτε άλλο δεν ζητώ από σένα Παρά μόνο αυτό Γιατί η Αγία Γραφή λέγει Λέγε εσύ πρώτος Της αμαρτίες σου για να δικαιωθείς Πες την αμαρτία για να απαλλαγείς από την αμαρτία Δεν υπάρχει αυτό κόπος Ούτε πολλά λόγια Ούτε δαπάνη χρημάτων Ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Πες ένα λόγο. αναγνώρισε την αμαρτία σου και πες αμάρτησα. Και πώς το ξέρω λέγει ότι αν πω πρώτος την αμαρτία εξαλείφω την αμαρτία. Έχω στη γραφή και εκείνο που την είπε και απαλλάχθηκε από αυτήν. Αναφέρει μετά ο Αγίος το, το παραδείγμα. Τα αναφέρει στο παράδειγμα του Κάιν και του Άβελ. Μετά αναφέρει το παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ. Και αυτό το παράδειγμα του βασιλιά Αχάβ που θα τα δούμε αυτά τα δύο παραδείγματα να δούμε πως αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος το παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ γιατί μέσα από αυτή την ανάλυση μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον δρόμο της μετανοίας και τα μυστικά αυτής της πνευματικής επιστήμης που είναι η μετάνια. ας έρθουμε λέει στον Δαβίδ τον προφήτη και βασιλιά ή καλύτερα πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της οικουμένης. Και η βασιλεία του έβαια μετά από χρόνο καταργήθηκε ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Είναι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να λησμονηθούν τα λόγια του Δαβίδ. Αυτός λοιπόν περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο Γιατί λέγει Είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν Και την ρωτεύτηκε Και στη συνέχεια πραγματοποίησε Εκείνα που σκέφτηκε Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχο μοιχείας Το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε Τόσο πολύτεναρκωμένος Από το πάθος Γιατί όταν ο ενίωχος Είναι μεθυσμένο και το άρμα φέρεται άτακτα και ό,τι είναι ο ενίωχος και το άρμα είναι η ψυχή και το σώμα εάν η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα κυλιέται στο βούρκο γιατί όσο ο ενίωχος στέκεται καλά και το άρμα οδηγείται καλά όταν όμως χάσει αυτός τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλιναριά τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα Δέστε ποια είναι η αιτία των αμαρτιών. Ο ενίχος και το άρμα, η ψυχή και το σώμα. Όταν η ψυχή λέει σκοτιστεί, ο άνθρωπος μετά δεν ελέγχει τον εαυτό του. Δεν είναι θέμα τεχνικής. Είναι θέμα ζωντανέματος της καρδιάς μας για να αποφευχθεί αμαρτία. Δεν είναι ένα εκβιασμός έξωθεν ο οποίος μας υποβάλλει την πρόταση να αποφύγουμε τούτο ή το άλλο αλλά είναι καρπός φωτισμού της ψυχής δεν μπορείς να λέγεις πως δεν πόρασα και αμάρτησα όταν εγκαταλείπεις την προσευχή σου δαπανάς το χρόνο στα κουτσομπολιά και στα χάχανα βλέπεις πέντε ώρες τηλεόραση και τρως μέχρι αιδίας 12 ώρα το βράδυ Πώς θα είναι καθαρή ψυχή όταν δεν ενεργοποιεί το άνθρωπος στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην προσευχή, δεν συμμετέχει στα μυστήρια, δεν κάνει μία εσωτερική κατά Θεόν ενδοσκόπηση και δεν διατηρεί μία ευδιαθεσία και μία αίσθηση χαράς ιστιν στην καρδιά, αλλά τον καταλαμβάνει το σκότος η σκυθροπότης, η εσωτερική, η ακηδία και η μελαχολία δεν μπορεί να ελέγξει και το σώμα του ανθρώπου. Θα οδηγηθεί στην αμαρτία. Όταν δουλεύεις δώδεκα ώρες, ώρες την ημέρα και είσαι κατάκοπος και χάνεις τη δυνατότητα να έχεις μία ισορροπία ψυχική και νοητική τότε και η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να στραφεί προς τον Χριστό. Πρέπει να έχουμε και σωστό πρόγραμμα Να κάνουμε οικονομία δυνάμεων Οικονομία σκέψεων Να διατηρούμε καλήν κατάσταση στην ψυχή μας Ή στο και στην καρδιά για να υπάρχει εγρήγορση Να ελέγχουμε και το σώμα μας Και τα σωματικά πάθη Όταν κοιμάσαι ωραία ώρα 11 Και ξυμνάς η ώρα 8 το πρωί Τι θα λειτουργήσει μέσα σου Όταν Κανείς Καλών ύπνων. Κοιμάσαι ώρα 11, σηκώνε ώρα 6. Εξάλλου ζωντάνια. Και κάνει μισή ώρα την προσευχή σου. Και οικονομεί και μισή ώρα εξαπλώσει το μισή μέρη. Και συγκρατεί τη γλώσσα σου. Και δεν είσαι. Βερμπαλίζει διαρκώ. Και ταλαιπωρεί με ανόητου λογισμού. Και κάνει εγκράτεια στι σκέψει σου. Να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί, του συγκρατεί και έχεις μια επίβλεψη του εαυτού σου αλλά όχι με σκοπό να πεις εγώ επέβαλα στον εαυτό μου αυτούς τους όρου, μια τεχνική αλλά όλα αυτά να είναι προσανατολισμένα στην προσευχητική αναφορά της υπάρξεώς των θεών, τότε έχει τη δυνατότητα φωτισμού Έχει τη δυνατότητα να ελέγχεις και τον εαυτό σου πολλές φορές η εσωτερική ένταση ένας πληγωμένος εγωισμός ένα, μια επιθυμία μας που δεν εκπληρώθηκε Ένα ανταγωνισμός, Μια σύγκρουση Μια ένταση Σωματική κόπωση Θέλει στον τον άνθρωπο κάνει πράγματα Που δεν μπορείς ποτέ να φανταστεί Πρέπει λοιπόν Να προσέχουμε τον εαυτό μας Να κάνουμε τη δουλειά μας Να κάνουμε το πρόγραμμά μας Έχοντας έναν όρο Μην υπερισχύσει τίποτα παραπάνω από την αναζήτηση του Χριστού ή την αγάπη του. Μην υπάρχει κάτι ισχυρότερο του Χριστού στην καρδία μα. Τότε 100% άνθρωπος θα μαρτήσει Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν φταίει το ότι είδε εδώ ή κοίταξε εκεί. Μα όλη η δομή τη υπάρξεω μα είναι μια φασαρία μέσα μα. Ένα τόριβο υπάρχει, μια ένταση. Τι θα κάνει ο άνθρωπο, Θα ψάχνει τρόπους να εκτονωθεί και όχι να τονωθεί. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και πάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό, όταν όμω η ψυχή κυριευτεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται τότε στο βούρκο και στην ειδονή. Τι συνέβη και λοιπόν με τον Δαβίρ, Διέπραξε μυχεία, αλλά δεν το αισθανόταν. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον. Και αυτό συμβαίνει, συνέβαινε σε προχωρημένα γυρατιά για να μάθεις ότι αν είσαι ράθιμος, ούτε τα γερατιά σε ωφελούν ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός, θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση γιατί και ο Δανιήλ ήταν 12 χρονών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μηχία. Και ούτε εκείνους τους ωφέλησαν τα γερατιά, ούτε αυτόν τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξερτάται όχι από την ηλικία, αλλά από τη διάθεση, ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο. Και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε γιατί ο ενίωχος νους ήταν μεθυσμένος από την ακρασία όταν ο άνθρωπος ζει την ένταση των παθών δεν συναισθάνεται την αμαρτωλότητα όταν περάσει αυτή η ακρασία των παθών έρθει ο άνθρωπος εις μετάνοια και συνειδητοποίηση του γίνεται δηλαδή στραφεί προς το Χριστό και δει την αγάπη του Χριστού βλέπει από ποιο ύψο εξέπεσε και έρχεται σε βαθιά μετάνοια ο άνθρωπο και θλίβεται αλλά και ταυτόχρονα χαίρεται, θλίβεται που ήταν, που κατήντισε, αλλά και πόσο ο Θεός ακόμα τον αποδέχεται. Αυτό γεννά την επίγνωση. Η επίγνωση που δεν έχει και χαρά, δεν είναι του Θεού. Πένθος που δεν είναι αναμεμειγμένο με χαράν και ελπίδα, δεν είναι του Θεού, του διαβόλου είναι. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός, στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενίζει κάποιος γιατρός έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβη και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Ένας άνθρωπος έκανε μυχή και φόνο το λέμε και προφήτη. Μεγάλη χάρη του. Αυτή είναι όμως η ιστορία του Θεού. Αυτή είναι η ηθική τη εκκλησίας μας Αυτή είναι η δύναμη της μετανοίας Να έχουμε στην εκκλησία Αγιογραφισμένους Πόρνους, εγκληματίες και μοιχούς Και τους βάζουμε μετά να του προσκυνούμε Αυτό είναι εκπληκτικό Είναι ανατρεπτικό, Αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρο Μας δίνει την ελπίδα Ότι και εμείς που είμαστε στην ίδια κατάντια Μπορούμε να τυχογραφηθούμε εάν το θελήσουμε. Γι' αυτό είμαι θα υπεύθυνη. Δεν είναι για λίγους η αγιότητα. Για όλους μας είναι αγιότητα. Μην πει κάποιος ότι είναι αμαρτωλός πολύ. Έχουμε παραδείγματα. Δεν έχουμε παραδείγματα. Γιατί τα λέμε για ιστοριούλες. Και είναι εκπληκτικό όταν έχουμε τέτοιο λόγο τέτοια παραδείγματα στην Εκκλησία να ακολούμε στην κοσμική ηθική του μέτρου μιας ανθρώπινης ηθικής. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και τι κάνει, να δέστε τεχνική μετανοίας δέστε, δέστε παιδαγωγική μέθοδο του προφήτου έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσω. μόλις πάρει στην πόρτα του λέγοντας παράνομε και αυδελιρέ μυχαία και φωνιά Τόσε τιμέ δέχτηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τι εντολές του όπως θα κάνουμε και εμείς, έτσι θα κάνουμε τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει Περισσότερο αδιάνθρωπο. Γιατί το κάνει αδιάνθρωπο, Δέστε τι έχει κατά νου, Τι ψυχολογική γνώση έχει. Γιατί λέγει όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται, οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνον που τα διέπραξε. Γι' αυτό λέει Άγιο Χρυσό ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αμαρτήματα. Γιατί αμάρτημα που εδημοσιοποιήθει δυσθεράπευτον γίνεται. Γιατί θεωρείται μία καθεστική πραγματικό Η προβολή της αμαρτίας δεν είναι του Θεού. Γιατί φαίνεται ότι η κυριαρχία αμαρτία, φαίνεται νόμιμοποιείται η αμαρτία, αλλά και από την άλλη σου λέει, αφού έγινα ρεζίλια συνεχίζουν να κάνουν τι θέλουν μετά. Ή μη δημοσίευση των αμαρτιών φέρει εις των άνθρωπων και τον διεγείρει σε ουσιαστικότερη μετάνοια Λέει λοιπόν γιατί όταν τα αμαρτήματα που καλύπτονται σε αδιαντροπιά εκείνο που τα διέπραξε έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα δίκης και τι λέγει του πλέκει ένα, μια ιστορία που ουσιαστικά αυτόν υπονοούσε για να το φέρει σε συνέστηση, με μεγάλη διάκριση. Τι λέει λοιπόν, ο που... λέει βασιλιά ζητώ την κρίση σου, του δίνει και τιμή, να εκφέρει άποψη. Ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων, ενώ ο φτωχός είχε μια μνάδα και έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμώντας στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος, λυπήθηκε τα δικά του. Και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού, την έσφαξε. Είδε πως πλέγει εδώ το δράμα, έχοντας το σίδερο κρυμμένο μέσα στο σπόνκο με το μαλακό, διακριτικά, να είναι έτοιμος να το, να το δεχθεί. Τι έπαντα λοιπόν ο βασιλιάς, νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλο, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι τι λέει ο Χρυσός φοβερό, ακούστε κουβέντα τι λέει γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους όταν είναι για τους άλλους όταν είναι για τον εαυτό μας αλλάζουν τα πράγματα και τι λέγει ο Δαβίδ στο όνομα του Κυρίου αυτός ο άνθρωπος είναι άξιο θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Πού το φέρνει, με τι μέθοδο παιδαγωγική. Τι λέει λοιπόν ο Νάθαν Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή. Ήταν κατάλληλη ώρα να αρχίσει την χειρουργική επέμβαση. Έβδολοσε το ναρκωτικό, το αναισθητικό και αρχίζει μετά την χειρουργική επέμβαση. Δεν περιμένει πολύ να μην χάσει χρόνο, να μην κλειώσει η καρδιά. Να είναι έτοιμη αυτή, να είναι η σκέψη του. Τι λέει λοιπόν ο Νάθων Δεν μαλάκωσε για πολύ ώρα την πληγή Αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του Και προσφέρει πολύ βαθιά την τομή Για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου Πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος Χωρίς πόνο δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή μετάνοια Σή είσαι βασιλιά Του λέει ο Νάθαν. Και τι λέει ο βασιλιά Τι λέει ο βασιλιάς Αμάρτησα ενώπιον του κυρίου. Ομολόγησε την αμαρτία του. Του δημιούργησε τι προποθέσει να μην αντιδράσει. Του δημιούργησε το κλίμα να πονέσει μεν, να μην απελπιστεί και να μην τραπεί. Και να ομολογήσει την αμαρτία. Αμάρτησα ενώπιον του κυρίου. Δεν είπε, Και ποιο είσαι εσύ που με Ποιο έστειλε να μου μιλά με τόση παρησία. Ποια τόλμη το έκαμε σε αυτό. Τίποτα τέτοιο δεν είπε. Αυτά θα τα έλεγε. Αν ξεκινούσε από αρχής και το μιλήσει με αυτόν τον επιθετικόν τρόπο. Αλλά συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Τι λέει τότε ο Νάθαν προς Αυτόν. Και ο Κύριος συγχώρεσε το αμάρτημά σου. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλυψες αυτήν. καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε από την κατεδικαστική απόφαση Είδε πως επαληθεύθηκε το γραμμένο λέγε εσύ πρώτος στι αμαρτία σου για να δικαιωθείς ποιος σκόπος είναι αυτός το να πεις πρώτος την αμαρτία αυτή είναι η οδός της μετανία. αυτή είναι η οδός της σωτηρίας μας Ποιο μπορεί να σου πει για τα εγκλήματα που έκανες ότι είσαι συγχωρεμένος και τι σημαίνει συγχωρεμένος για τον Θεό είναι ως μη γινόμενα το συνειδητοποιούμε αυτό τι χαρά και τι δύναμη έχει εξομολόγηση και μετάνοια όταν πάμε όχι απλώς για να δικαιολογηθούμε Όταν πάμε όχι απλώς για να πούμε μια την ιστορίουλα μας Να καλύψουμε τις ενοχές μας Ούτε για να, έχουμε, να βλέπουμε προς το πρόσωπο του πνευματικού Αλλά αισθανόμεθα ότι είναι παρόν ο Χριστός Και του λέμε το Ήμαρτο Και ο Χριστός απαλύφει την αμαρτία Ούτε ρήπο ούτε κοιλίδα Είναι ως μη γινόμενη αμαρτία Το καταλάβαμε αυτό ότι δώρο μας δίνει ο Θεός με τούτο το όλο. Το ξέχασε ο Χριστός Είναι ω μη γινόμα, όχι απλώς σε συγχωρώ. συγχωρώ. σημαίνει δεν έγινε ποτέ τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτή την ευλογία, αν την καταλαβαίναμε βαθύτερα, και τι χαρά φέρει η ψυχή Τον ανθρώπου και τι είναι μετάνιο, ότι είναι η, συν, η, η αποκατάσταση Της φιλίας μας με τον Θεό. Ξανά οι εχθροί γινόμεθα φίλοι του. Εάν το καταλαβαίναμε αυτό θα υπήρχε μια τεράστια ανατροπή μέσα μας που πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να εκμεταλλευόμεθα αυτή την οδό της σωτηρίας μας. Θέλει κανένας σε κάτι για να πάμε στο επόμενο παραδείγμα. Τελικά η μετάνοια είναι καρπός φωτισμού ή δυνατότητα φωτισμού και μετά ακόμα και λεκτική μετάνοια. Σε όλα λέω ναι. Ευχαριστώ. Και καρπος είναι και αιτία είναι και η λεκτική έχει αξία και όλα έχουν αξία. όταν τις δεν να Γιατί δεν έμαθε να παραδίδεται στον Θεό και λειτουργεί με το δική της δυνατότητα. Μέτρος ζωής μας δεν είναι ο Χριστός, αλλά η συνειδησής μας. Γι' αυτό παιδευόμαστε. <χω> <χω> <χω> ναι. Ένα κομμάτι της είναι ο Θεό και πρέπει να τον παραδώσουμε στον Θεό και να μην την κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Να δούμε το επόμενο παράδειγμα, όσο μας παίρνει ο χρόνος. <χω> Αλλά έχει και άλλη νοδό Και ποια είναι αυτή το να πενθήσεις την αμαρτία σου. Αμάρτησες πένθησε και εξαλήφεις την αμαρτία. Ποιος σκόπος είναι αυτός. Τίποτα περισσότερο δεν σου ζητώ παρά το να πενθήσεις την αμαρτία σου. Δεν σου λέγω να διασχίσεις πελάγι. Ούτε να καταφύγεις σε λιμάνια. Ούτε να οδηπορήσεις. Ούτε να βαδίσεις άπειρο δρόμο. Ούτε να καταβάλει χρήματα ούτε να διαπλεύσεις άγρια κύματα. Αλλά τι, πένθισε για την αμαρτία σου. Και από πού λέγει είναι φανερό αυτό, ότι αν πενθήσω θα απαλλαγώ από την αμαρτία. Έχεις απόδειξη και αυτού από τη Θεία Γραφή. Να δούμε λοιπόν άλλη οδός μετανίας, το πένθος. Ήταν κάποιος βασιλιάς ο Αχάβ. Υπάρχει μαρτυρία για αυτόν ήταν δίκαιο. Αλλά αυτός δεν βασίλεψε καλά εξαιτία της γυναίκας του, της Ιεζάβελ Η γυναίκα ισόζει και καταστρέφει τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνετε, ανάλογα Αυτός επιθύμησε το αμπέλι κάποιου Ισραηλίτη που ονομαζόταν Νααφουδθέ και έστειλε ανθρώπους προς αυτό λέγοντάς του «Δώσ' μου το αμπέλι σου που θέλει να γίνει δικό μου και ή πάρει χρήματα από μένα ή χωράφει άλλο για αντάλλαγμα» Και αυτός είπε ήρθε να μην φτάσω ποτέ στην ανάγκη να πουλήσω αυτό που κληρονόμησα από τους γονείς μου ο Αχαβ βέβαια επιθυμούσε το αμπέλι όμως δεν ήθελε να τον εκβιάσει ώστε να φτάσει εξαιρίας αυτού και να τον κακοποιήσει ήρθε όμως προς αυτόν η Ζαβ, η Εσάβελ που ήταν γυναικάριον αδιάντροπον και ανεμπόδιστο σε όλα ακάθαρτο και ευδελιρό και του λέγει τι είναι αυτό που σε συνεχωρεί και δεν τρω, σήκω και φάγει εγώ θα βοηθήσω να κληρονομήσεις το αμπέλι του Ισραηλίτη Ναφουθε. Καλώς επιχειρηματίες. Παίρνει τότε και γράφει επιστολή εξ ονόματος του βασιλιά προ του πρεσβυτέρους λέγοντας «Κηρύξατε νηστεία και παρουσιάστε ψευδομάρτυρες εναντίον του Ναφουθε με την κατηγορία ότι ευλόγησε τον Θεό και τον βασιλιά, δηλαδή ότι βλαστήμισε. Βρέστε ψευδομάρτυρος τη βλαστήμισε να το δηλαδή. Και κάντε και νηστεία. Χρησιμοποιούν, πολλές είναι πολύ, για να είναι έγκυρη η συκοφαντία χρησιμοποιούμε και τα πνευματικά. Βάζουμε και τα, τις νηστίες μας. Λοιπόν, πόπο νηστεία γεμάτη από υπερβολική παρανομία. Κήρυξε νηστεία για να διαπράξουν φόνο. Είναι αυτό που λέω τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο όνομα της θρησκείας γίνονται. Τι έγινε τότε, Λιφο, λιθοφολήθηκε ο Ναβουθέ και πέθανε. Το έμαθε η Εζάβελ και λέει στον Αχάβ. Σήκω και έλα να κληρονομήσει το αμπέλι, γιατί πέθανε ο Ναφουζέ. Και εκείνο βέβαια λυπήθηκε προ στιγμή. Αλλά πήγε και κληρονόμησε το αμπέλι. Στέλνει τότε προ αυτόν ο Θεό τον προφήτη Ηλία Πήγαινε του, λέγει, και πέσαι στον Αχάβ. Όπω φώνευσε και κληρονομήσες το αμπέλι, έτσι θα χυθεί το αίμα σου. Και τα σκυλιά θα γλύφουν το αίμα σου και οι πόρνε θα λουστούν μέσα στο αίμα σου. Πάλι απειλή. Όχι γιατί θέλει να κλειρωθέτειά Απειλείν ο Θεός Αλλά γιατί δεν ήθελε να την αποτρέψει Γιατί ήθελε να αποτρέψει αυτή την απειλή Την προβάλλει για να φέρει σε μετάνοια Στον άνθρωπο και να αποφύγει Θεόσταλ, Θεόσταλτη η οργή Ολοκληρωμένη απόφαση, πληρωμένη καταδίκη Και πρόσεχε που στέλνει αυτόν στο αμπέλι Όπου η παρανομία εκεί και η τιμωρία και τι λέγει μόλις τον ίδιο Αχάβ λέγει με βρήκες εχθρέμου αντί να πει με συνέλαβες ένοχο γιατί αμάρτησα τώρα μπορείς να με καταδικάσεις με βρήκες εχθρέμου επειδή ο Ηλίας έλεγχε πάντοτε τον Αχάβ εναντίο τη εξουσίας ήταν φαίνεται γνωρίζοντας ο Αχάβ ότι αμάρτησε πάντοτε λέγει με έλεγχε τώρα όμως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να με κατηγορήσεις και να με καταδικάσεις γιατί γνώρισε ότι είχε αμαρτήσει τότε του ο Ηλίας στην απόφαση αυτά λέγει ο Κύριος λέγει όπως φώνευσες και κληρονόμησες το αμπέλι και έχεις αίμα δικαίου ανθρώπου έτσι θα χυθεί το αίμα σου και τα σκυλιά θα γλύφουν αυτό και οι πόρνες θα λουστούν μέσα στο αίμα σου όταν τα άκουσε αυτά ο Αχάβ κυριεύθηκε από μελαγχολία και επένθησε για την αμαρτία του συναισθάνθηκε την αδικία και ο Θεός ακύρωσε την εναντίον του απόφασή του αλλά πρώτα ο Θεός γνωστοποίησε αυτό στον Ηλία για να μην φανεί σαν και πάθει εκείνο που έπαθε Ιωνάς γιατί κάτι παρόμοιο έπαθε και Ιωνάς και είναι πάθε Ιωνάς του λέει κοίταξε εάν διεθρωθεί θα τον σώσουμε τον Αχαού για να μην πάθει λοιπόν ο Ηλίας κατ' τέτοιο που έπαθε και ο Ιωνάς λέγει ο Θεός την αιτία για την οποία συγχώρεσε τον αχάβ". Και τι λέει ο Θεός προς τον Ηλία Είδες πως συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ Πενθώντας και μελαχολώντας Απέναντί μου Δεν θα ενεργήσω Σύμφωνα με την κακία του Πω πω Δέστε πως τα βλέπει Ο Άγιος Χρυζόστομος Πως τα ερμηνεύει Ο Κύριος γίνεται συνήγορος του δούλου Και απολογείται ο Θεός Σε άνθρωπο υπέρα ανθρώπου <συσκλή> Πιο και κλιματεία είναι φοβερό τι Θεός είναι και υπερεγκληματία συνηγορεί και υπερασπίζεται άνθρωπον μπροστά σε άνθρωπον υπέραν Πόπο ο Κύριος γίνεται συνήγορος του δούλου και απολογείται ο Θεός σε άνθρωπο υπέρανθρώπου. Μη νομίζεις λέγει ότι τον συγχώρησα χωρίς λόγο. Άλλαξε συμπεριφορά και γι' αυτό καταπράεινα εγώ την οργή μου και την έσβησα. Και για να μην νομιστείς ψευδοπροφήτης γιατί εσύ σωστά είπες αν δεν άλλαζε συμπεριφορά θα υπέμενε εκείνα που αποφάσισα. Αλλά αυτός άλλαξε συμπεριφορά και εγώ κατέβαψα την οργή μου. Και λέγει ο Θεός προς τον Ηλία είδες πως συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ πενθώντας και μελαχολώντας δεν θα ενεργήσω σύμφωνα με την οργή μου. Είδε ότι το πένθος για τις, αμαρτίες, για τις αμαρτίες εξαλήφει αυτές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πενθεί ο άνθρωπος στις αμαρτίες όχι γιατί ο ίδιος εθίγει, όχι γιατί ο ίδιος εξέπεσε, αλλά γιατί πρόσβαλε την σχέση του με τον Θεό ο άνθρωπος. Γιατί άφησε τον χρυσό στον και επέλεσε τον χρυσόν. Άφησε τον ουρανόν και επέλεξε τον άδη. Άφησε την χάρη του Θεού και επέλεξε ο άνθρωπος την ασχήμια. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια της χάριτος. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την διασάλευση της ικιότητος με τον θεό. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια της φιλίας με τον Θεό Όχι γιατί έγινε τώρα κακός και αμαρτωλός και δεν έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια Και αυτό το πένθος του αλλοιώνει την διάθεση Του αλλοιώνει την ελευθερία Του αλλοιώνει τους στόχους και αλλάζει συμπεριφοράν ο άνθρωπος αλλάζει στάση ζωής στρέφει αλλού πλέον την καρδιά του και ο Θεός τον συγχωρεί τι είναι μετάνοια αλλαγή πορείας πλεύσεως από τον εαυτό μας προς τον Χριστό από τα πάθη μας στην χάρη του Θεού. Με επιμονή, με σταθερότητα, με σοβαρότητα εσωτερική και σταθερότητα. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει έτσι το μυστήριο τη μετανία, τότε έχει τις δυνατότητες η καρδιά του να απολαμβάνει τα δώρα και την χάρη του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, Αυτό που μα είπατε τώρα, που μετά είναι η αλλαγή πορεία Σημαίνει ότι δεν σημαίνει μετά, δεν σημαίνει αποκήρυξη των λαθών του παρελθόντο αν κατάλαβα καλά σωστά. Δεν σημαίνει. Και αποκήρυξη ασφαλώς των το λαθών του παρελθόντο μας είναι, εφόσον είναι μια πορεία πλεύσης διαφορετική. Δεν δε θα τα παραλάβω, αλλά, αλλά με οδείξα στην επίγνωσή του είναι. Mm. Δεν τα αποκηρύσω. Δηλαδή ε, δεν τα ξανακάνω, δεν τα επαναλαμβάνω αλλά... Να... Ξέρω, από κύριση, δεν θα δεξαξάνε. Κανεί άλλο να ρωτήσει κάτι. Ε, δύο να κάνω. Γιατί? Στην Στην εξομολότητα είχαμε ότι Μαρτίζουμε το κολλητήματος, ξανακάνουμε. Μεβούνται οι γνώνοι. Το θέτω έτσι, σαν παραγωγή mm -hmm. Και το δεύτερο ερώτημα ε, αφορά ε, τα παραδείγματα που φέρατε. Το ένα παράδειγμα βιλής, δείξατε έναν τρόπο που ε, αυτό που αμάρτησε ο Ραβίρ ε, άκουσε, όχι μια κατηγορία, ούτε ένα, μια βιλή, αλλά κάποια ευκαιρία μέσα από μια κουβέρτα να ε, καταλάβει τα Ματία του Κένου και, και στο δεύτερο χρησιμοποιήθηκε ένας τρόπος απειλής και δεν ξέρω ποιο έχει διευτεί ποιο ούτου τρόπο να απειλήσει ή να βοηθήσει ήταν εντολή του ίδιου του Θεού είναι ανάλογα με την περίπτωση ανάλογο ο άνθρωπος η οποία κατάσταση βρίσκεται αν είναι ευαίσθητος ή ανέσθητος αν έχει τη συνείδηση ή αν έχει εκλεπτισμένη την εσωτερική συνείδηση. Ανάλογα, υπάρχει και ο τρόπο και το φάρμακο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αφορά αυτό που είπατε, ασφαλώ ένα άνθρωπο που μετανοεί δεν ξεκινάει να μετανοεί γιατί θα ξαναμαρτήσει. Ξεκινάει μια σταθερά απόφαση να μην ξαναμαρτήσει. Μπορεί όμω να ξανασυβεί. Πάλι θα ξανασικόθεί. Όπω λένε δηλαδή και οι μα, όταν πέσει κάτω, δεν σηκώνει γιατί δεν μπορεί να ξαναπέσει. Κάθε σε κάτω. Σηκώνεσαι και προχωρείς. Την άλλη μέρα δεν θα φας γιατί να Οπότε άπειρες είναι οι φορές που δίνεται η δυνατότητα μετανοία στον άνθρωπο. Όπως λέγει, πόσες φορές λέει, ρώτησαν τον, τον Κύριο να συγχωρούμε, εβδομικοντάκης επτά. Άπειρες φορές δηλαδή. Μέχρι ο Θεός να μας παραλάβει σε μετάνοια. Γιατί εκεί που θα μας βρει, εκεί και θα μας κρίνει. Κανείς άλλος? Εσείς είναι. Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς το πένθος από την αυτολύπη. Εγώ δηλαδή πολλές φορές μπορεί να νομίζω ότι πένθω, αλλά στην ουσία να είναι απόγνωση. Δηλαδή να είναι εγωιστικό, να είναι υποκρισία. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Δύο πράγματα μας βοηθούν να το ξεχωρίσουμε. Εάν τον πένθος μας δεν έχει και χαρά και ελπίδα, είναι αυτολείπηση, είναι κακομοιριά, είναι δαιμονική κατάσταση. Ένα. Και το δεύτερο, εάν η μετάνοιά μας και το πένθος μας δεν είναι προσανατολισμένο στον Χριστό με διάθεση αποκατά σε μαζί του, αλλά είναι μια σωστρέφεια και ένας σωστρικός διάλογος πέρι του εαυτού μας και των πραξιών μας, αυτό δεν είναι κατάφερο. Αρα και ελπίδα και αν είναι σχεδίστο τον θεό. Και όχι να είναι εσωτερικός διάλογος σε σχέση με τον εαυτό μας και την εικόνα του. Από τα κείμενα αυτά κατάλαβα ότι ο Θεός οργίζεται. Ο Θεός Πατέρας οργίζεται. Mm. Α, με καλή πρόθεση να δεις ότι αυτό γιατί με απομακρύνει από αυτό το κείμενο, τα κείμενα της Παλές Διατήκης. Ο Πατέρας οργίζεται. Όχι. Αυτό είναι υποκειμενικό είπαμε. Είναι αυτή η αίσθηση που μένει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπο όσο αργή το βλέπει, Αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Αυτό με εμποδίζει να δω αυτά τα κείμενα όπω βλέπω τα κείμενα τη καινή διαθήκη. Να σα πω περισσότερο, το καταλάβετε. να το καταλάβετε. Ε, είναι ένα προστάδιο η παλαιή διαθήκη για να φτάσουμε στην καινή διαθήκη. Πώ είναι αυτό το προστάδιο, Όταν είναι παιδάκι, αν με το καλό κάνει παιδάκι και είναι. 5 χρονών το παιδάκι σου, 6 χρονών, 7 χρονών. Δεν καταλαβαίνει από φίλου ο και τραβή καμιά σφαλιάρα, μην βάλει τα χέρια στην πρίζγκε καί. Αν μην γίνει 18 και 20 χρόνων το εξηγήσει όμορφα, είναι καταλάβει. Η ανοριμότητα, το αρχάριο και η παιδικότητα των ανθρώπων που δεν είχαν φτάσει στη γνώση τη και συμπλέον τη χάριτο, είχαν και αυτό το παιδαϊκό μέσο έκφραση αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στο πλήρωμα της χάριτος και μπορούσε να καταλάβει είχε άλλων τρόπων και άλλο μέτρο προσέγγισης για της αγάπης και της χάριτος του. Νομίζω πέρασε η ώρα. Διευχόντων αγίων πατέρων, ημών ημών και ο Χριστός Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το καλό.